Are listening to the 48th episode of newscast. We are back. Bonjour amis, vous écoutez le 48e épisode du newscast. Nous sommes retournés. Ciao amici. stati ascoltando il 48 episodio di newscast. Siamo ritornati. Hello vrienden, u luistert aan 8 episode 40 van newscast. Wij zijn achter. Γεια σας φίλοι. Ακούτε το 48ο επεισόδιο του Newscast. Επιστρέψαμε. Γεια χαρά σου ακροατέ του Newscast. Στάρα κοστόρα το επεισόδιο και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που βρίσκομε με τον Αποστόλ και τον Άγγελο στο σπίτι του Άγγελου. Ε, την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί εμείς οι τρεις εδώ πέρα ήταν στις 24 Νοεμβρίου του 2008. Yeah. Είναι, είναι σημαντικό που καταφέραμε και ξαναβριστήκαμε στο σπίτι του Άγγελου για Μετά από πόσο και ο Χρήστο? Μετά από τέσσερις μήνες περίπου. Ε, ε, το και και και όχι, <laughs> έχεις υπολογίσει πριν ακριβώς, και μέρες και όλες, ήξερες. Έχεις δυθυρότητα. Κάπου <laughs> το χασα και είπα, χασάκι Τι κάνετε παιδιά. Καλά είμαστε εσύ. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα δεν πάρει καλά, έχουμε ομίλιο κρυωμένους οπότε... Ανάκου φωνή μου κάπως... Με θυμίσεις το τέλος, του του σε Αυτά. <σίλυνα> ε, ε, ε, λοιπόν... Αυτό που ακούσατε πριν την εισαγωγή... Ναι. την εισαγωγή της εισαγωγής θα σας πούμε συνέχεια. Φίσκεται. Φίσκεται. Φίσκεται με τα εισαγωγή. Θα σας πούμε στη συνέχεια τι είναι. Ήταν με τα εισαγωγή. Εντάξει. Ωραία. Ε... Τι θα πούμε σήμερα... Δεν ξέρουμε. <σίλυνα> Δεν έχουμε φυσικό. Όχι Θα πούμε τα κάλατα σήμερα. Ντόιγκ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω ό,τι θα πούμε, αν μου το επιτρέψει ο εαυτός μου. Σήμερα γενικότερα... Είχαμε πάρα πολλά θέματα να ανατήξουμε, τόσο πολλά που δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε Αλλά καταλήξαμε σε ένα μοτίβος που περιλαμβάνει τα εξή παρακάτω θέματα ε, Θα πούμε μερικά νέα που συνέβησαν αυτόν τον καιρό που δεν κάναμε επεισόδιο Γιατί υπενθυμίζουμε ότι 2 εβδομάδες πριν το επεισόδιο δεν έγινε Για κάποιους τεχνικούς λόγους που εξηγήσαμε Έχουμε στο ένα Έχουμε ένα μήνα, μήνα ακριβώς ένα να κάνουμε επεισόδιο, να κάνουμε επεισόδιο. Θα πούμε λοιπόν κάποια νέα που συνέβησαν και είναι ενδιαφέροντα. Σαν κεντρικό θέμα συζήτησης θα ασχοληθούμε με ένα άρθρο που ανακάλυψε ο Χρήστος και έχει να κάνει με ένα ε, μουσικό-ναρκωτικό, δεν λέω κάτι παραπάνω. Το ναρκωτικό του 21ου αιώνα. Ναι. Ε, θα περάσουμε σε κάποια τεχνολογικά παύλα τεχνικά θέματα που αφορούν ε, κινητά, ε, netbooks ε, και ίσως και κάποια ακόμα πράγματα. Θα τελειώσουμε με θέματα διασκέδασης τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα Γιατί ξεκίνησε και ό, Σανίκη, το τις Σανονίκη το εντέκατο φεστιβάλ Δοκιμαντέρ Οπότε ε, θα πούμε μερικά πράγματα γι αυτό, Αλλά έχουμε και κάποια πράγματα άσχετα με αυτό Και ε, δεν ξέρω παιδιά, κάτι... και ό,τι άλλο προκύπτει Και θα πούμε για τη ΔΕΗ, εννοείο Ναι, α, να ήθελα να ρωτήσω κάτι Ρε παιδιά, τι είναι χαιρετισμοί οι χαιρετισμοί είναι Με που λες χαιρετίζουνες, ξέρω εγώ ομάν και τέτοιοι. Ναι όχι, όχι, κάθε Παρασκευή μετά την καθάριση αστερά έχουμε χαιρετισμούς. Ναι. Είναι. Όχι, κάθε Παρασκευή ναι. Κάθε όχι, Παρασκευή. Ναι εντάξει περίπου. Λοιπόν, οι χαιρετισμοί ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησαν οι πρώτοι. Ναι. ναι. Δηλαδή όχι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή που πέρασε. Okay. Ωραία. Δεν και δεν από, κανένα, okay. από εκεί και πέρα, για κάθε εβδομάδα και νομίζω ότι είναι 5 στο σύνολό της, ναι. έχει χαιρετισμούς. Και μετά τι έχει. Τίποτα, την πέμπτη εβδομάδα είναι ο κάθεστος ύμνος Α, όπου τελειώνουν οι χαιρετισμοί. Είναι ο τελευταίος ύμνος. Οι χαιρετισμοί αυτοί είναι νομίζω ύμνοι προς την Παναγία, αν δεν κάνω λάθος. Πως την Παναγία είναι κάθεστος πουσά. Είναι προς την Παναγία, όχι. Και τελειώνει ο κάθεστος ύμνος που είναι ο κατεξοχήν ύμνος προς την Παναγία. Είναι πολύ ωραίος. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Το τελευταί βάζουμε γέιντζο καμιά oh. Και μετά νομίζω αρχίζει το, το, Πάσχα. Με... το Πάσχα. Η μεγάλη εβδομάδα. μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Ναι, ναι, Όχι είναι Παρασκευή ο χαιρετισμός γιατί είναι μεγάλη Δευτέρα μετά. Αυτό <σίλει> λέω. Ο κάτι στους ίμιους και μετά είναι... Ναι μεγάλη. αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι είναι Παρασκευή τάτι. είναι ο τελευταίο χαιρετισμός και την επόμενη Δευτέρα είναι η μεγάλη Δευτέρα. Μάλιστα. Όχι γιατί είναι ένας μου και ήθελε να είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί και οι να μην το γνωρίζουμε. Τι θεία ψυχοσάδα θα πεις πίσω. Τώρα θα μας πούνε ότι είμαστε η φανατική της εκκλησίας και ότι πάμε κάθε μέρα και <σίλει> τέτοια... Το ξέρε. Θα πάμε αυτό το άλλο. Τι <σίλει> που είναι <σίλει> Πάσχος ε, πάμε, για νέο, πιστεύει. Πιστεύει. Όχι, θα πάμε να μιλήσουμε για ένα νέο ή θες να Όχι, θέλω να πω και άλλο νέο. Γιατί Φέσαι, χθες σου άφησα... Να... τελείως άσχητο βέβαια. Ναι, παίρνουμε. Σου άφησα να μπω στο σύστημα, στα settings του router και θυμάσαι ποιος ήρθε. Ποιος είχε έρθει στο σπίτι μου και το έφτιαξε έτσι. Ποιος ήρθε στο σπίτι μου και το έφτιαξε πριν, δεν θυμάται. Ο Γιάννης. Ωραία. Ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα, ξέρως να Δεν είναι. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. δεν μπορούσα να μπω. Δεν ξέρω. Incorrect password ε... Αυτό βάλετε το θάρυφος, αν το θυμάτε. Ε, καλά, Cannot... <laughs> το θυμάσαι. Και το ξέχω στο Όχι, το... <laughs> το θυμάμαι το password, αλλά... <laughs> το βαλές. Ναι, δεν δουλεύει. Κανένα, δεν δουλεύει. Ούτε... <laughs> και νόμιζα ότι το άλλαξε ο Γιάννης, και τώρα έπρεπε να τηλέφω και λέω, τι μου άλλαξες το password. Θέλω μπήκες. Έχεις Όταν έκανες τις ρυθμίσεις την πρώτη φορά, backup, back-up των ρυθμί Υπάρχει ένα, σύστημα που... έκανε. Υπάρχει ένα σύστημα που του λέει export settings και δεν θα να το επαναφέρεις. Κατάλαβα. Αλλά... Ωραία. Τον Γιάννης έκανε. Φαντάζομαι ότι δεν το έκανε αυτό. Ε, καλά. Άμα ε, το... σου λέει ο Γιάννης δεν άλλαξε το κωδικό και δεν έχεις ελάχιστη <συσο> <αλλάξε το συσο> θέση. και το θυμάται και το <συσο> <ο> Firefox. Δεν <συσο> <συσο> το θυμάται <και> το <συσο> <συσο> <ο> Firefox. <συσο> το θυμάται. Το θυμάται αλλά και ή ο Casey. Όχι δεν έχω μπει παιδιά. Με το Firefox. Δεν μπορώ να πω. Ακόμα και αυτό που θυμάται. Σου βάρε το standard. Το default. Δεν το δοκίμασές. Ναι δοκίμασές τα πάντα. Μήπως μπήκε κανές γείτονας από Wireless εγώ. Έχεις Wireless καταχάσει. Έχει. Δεν νομίζω. Περιά, δεν νομίζω. Αν ήταν το default, ναι. Δεν ήταν το default, το είχα <συμίλωση> αλλάξει. Για <και συμίλωση> ε, έχει Εάν έχει βάλει είναι. κάτι που φοβάται... Έτσι με το Έτσι με το <συμίλωση> <μάχαινε, άνι, συμίλωση> πα... να <Μόλις> το πα... Έτσι με άλλαξε το το γιατί? Γιάννης, σε κάνεις, ε, γιατί δεν περιμένεις και εσύ μαζί με το Γιάννη <συστά> να δεις τι κάνει, <εσύ>, εγώ <με> την πρώτη φορά το έκανα με βοήθησε ο Ηλίας που ήταν από την Κρήτη κιόλας και της κράτσατες ρυθμής δηλαδή, το κανει backup back-up. Όσο πιάζει ο Γιάννης, να κάνεις ένα βίντεο να κατάς κρίνκαστα επειδή με την οθόνη, τι γίνεται. Πότε μετά θα το βλέπεις και θα κάνεις και εσύ. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι όταν τελειώσει πρέπει να κανει backup τις της πλέον βασικό έτσι, είναι το α και το ω αυτό το Θές 2 σκαίρενς. είναι 2 είναις και εσύ. Ναι, είναις μισής Λοιπόν, Ωραία, αυτά με τα νέα μου. Ωραία, κάποια νέα έχουμε δει Εγώ δεν ξέρω. Πες τη θεωρία Τι λες τώρα, το το πρώτο Τι εγώ, εγώ θα διακρεμώ πάρα πολύ. φορά <στοί> που D7 στα 10 ε, θεμέλια. Ναι, πάμε στο χατζί να φτιάξεις ένα Πού, στο χατζί. Ναι, λιγό, σε πάνε... Τι χατζί, πάμε... τι θα μας πάει, γιατί παίρνεις ελευθερία ρύθμιση. Πού, που ποιος είναι. Μέχρι να είναι, πρέπει να είναι Λοιπόν. Ή λοιπόν, για καφέ, πάμε για καφέ. Λοιπόν, ναι, θα θα πάμε κάτι. να ξεκινήσουμε, θα γιατί είναι και το νέο του Αποστόλη, το πρώτο πρώτο. Okay. Το νέο του Αποστόλη είναι το πρώτο πρώτο Ναι. Αυτό δεν θα έλεγες. Όχι. Αλλά αυτό φάμε. το πρώτο πρώτο είναι το μουσικοριακοτικό. <laughs> Όχι. Είναι αυτό το δεύτερο δεύτερο. Το πρώτο πρώτο πιο πάνω. Όχι, θα αυτό, αλλά σου 그 Να το και πάμε άμενα είστε τα θέματα. Και αφού του κάναμε τον δεύτερο καφέ για αυτή την ηχογράφηση, μετά τις διαθμίσεις, ε, ας περάσουμε στα θέματα που προλογίσαμε σιγά σιγά. Ξεκίνησαμε πρώτα με μερικά μίνι θέματα. Αρχικά να πω ότι στο ε, στο, στον καιρό που λείπαμε, που δεν κάναμε επεισόδιο, mm. ε, συνέβη μία συνάντηση open coffee μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω Θεσσαλονίκη. Ε, η οποία εντάξει, πούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς ε, άλλαξε χώρο, δηλαδή παλιότερα γίνονταν στο Cafe de l'Arte, τώρα μετακινήθηκε στο Αθλητικό Μουσείο. Εγώ ήμουνα. Ο Χρήστος ήτανε. Ο Άγγελος όχι. Ο Άγγελος δεν ήτανε. Σνόμπαρε. Ε, σε αίθουσα που είναι ειδικά διαμορφωμένη για αυτόν τον σκοπό, με καλύτερο εξοπλισμό και γενικότερα Μπορώ να πω ότι ήταν ένα πετυχημένο Open Coffee σε διαστολή με το πρώτο πρώτο που έγινε για τη σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Πόσο κόσμο είχε ε, Πόση 50, 60 άτομα. Το πολύ εξαίρετο. Για να είναι πενταετία θα πρέπει να, να μαζεύσεις. Καλά έτσι. Ήταν πολύ καλά. Οι ομιλητές ήταν πολύ ενδιαφέροντες. Δηλαδή τα παιδιά που παρουσίασαν καινούργια startups. Εντάξει κάποιος αν θέλει να επιμείνει μπορεί να μπει στο opencoffee.gr και να ψάξεις στα συναντήσεις της ε, το μόνο ο που βρήκα από την συνάντηση είναι ο... από τον χώρο μάλλον είναι το εκεί που πίνεις καφέ μετά. Δηλαδή είναι κάτι σαν χώρος με καρέκλες και τραπεζάκια. Ναι, γεγγίζεις, γεγίζεις. Αλλά έχει μηχανήματα για καφέ και τέτοια. Δηλαδή δεν έχει άνθρωπο... άνθρωπος... Αυτό δεν πειράζει. Γιατί, κάνει... γιατί όσοι πήραν είναι ευχαριστημένοι από την ποιότητα του καφέ και του μηχανήματος. Και έχει καλό μηχάνημα. Ε, και τρέφει το κάπνισμα Βέβαια, ναι, κάνει... ε, ε, Αυτό είναι φέγγι του χώρου. Είναι πολύ μικρός. <coughs> Αλλά είναι πολύ μικρός ο χώρος και έχει πολύ κατ' Δηλαδή τα 50 άτομα δεν χώριζαν. Είναι περισσότερο τον όρθιο ή τον όρθιο. Ε, καλά, να έχει. Τι να κάνεις. Ναι. Αλλά εντάξει την άλλη μεριά επειδή μου η αίθουσα στην οποία έγινε είναι άνετη, μπορείς να ανοίξει ε, το λαό που θέλει να πάνω για να γράφεις, σε άρετα, δεν στριμώχνεσαι, δεν έχει φασαρία. Πολλάς mm. πολλά Θα πούγε το μιλητής καθαρά. Δεν έχει wifi Wi-Fi όπως... Δεν ε, επειδή, πούμε, λίγο παραπάνω. Αν θέλαμε WiFi σε όλο το χώρο πληρώνεται αυτό. Ας. Το πληρώνεις έξω δηλαδή. Πολύ. Ε, κοίταξε, κοστολόγια, πόσο ξέρω δεν είχε βγει γιατί δεν μας ενδιαφέρει και εμάς. Δηλαδή εντάξει δηλαδή, τώρα τι να το κάνουμε στο WiFi, να βλέπει η mail του να έχει το τέτοιο... εντάξει δεν... Ε, okay. τον που... ήθελα να κάνει μια παρουσίαση και να ήθελα να κάνει... Ναι, ναι, ναι αυτό, ναι, αυτό ναι, ήθελα να πω, ναι. ότι αυτός ο οποίος ναι, προσδιορίζει... τον ναι, οποίος τον έχει προσδιορίσει μπορεί να έχει WiFi δωρεάν δηλαδή, αν θέλεις. Το συνδέει με. Ναι, σου δίνει μόνο στην πολιτική εκείνο επειδή μου oh, πρόσβαση yes. ή με κάποιο καλώδιο ή και εγώ άλλα αλλά με μια IP μόνο επιτρέπεται. Και σου δίνει δικό του μηχάνημα και δεν θα το κάνεις, την Οκ. Γιατί το είχαμε ρωτήσει αυτό, δηλαδή αν να χρησιμοποιήσει και το ίντερνετ πώς θα γίνει. Και okay. πει αυτό εδώ. Τέλος πάντων, γενικά εγώ πιστεύω ότι ήταν μια καλή συνάντηση και ελπίζω και οι που θα ακολουθήσουν να είναι θα είναι πριν ε, ναι, ναι, την ναι. Ε, αναμενόμενη ημερομηνία. Τώρα, ε, το, εγώ έχω πολλού λόγου να είμαι χαρούμενο γενικότερα ε, oh. στο, σε αυτό το podcast. Χαρούμενες. Δηλαδή, ένα λόγο είναι ότι έκανα καινούργια αγορά, που παρακάτω ξέρω και χάρηκα. Ε, Δεύτερο λόγο είναι ότι αυτό το ταξίδι που έδειξα δύο φορέ πριν, τη, την ε, στιγμή θα είμαι για τρεις μέρες στην Αθήνα για ένα συνέδριο. Θα πω πάλι παρακάτω τι είναι αυτό. Θα κάνεις καθόλου δημοσίες στο όπου θα στην Αθήνα. Θα γνωρίσω τον... αυτό που Το στο Ιντερνετ. δημοσίες σελίδα του «Η λέω Όχι, ακριβώς. Δεν θα όλοι δεν θα τίποτα, δεν θα το Web. το όχι, το share Βασικά, Στατώ. για την ακρίβεια, είναι το ίντερνετ Είναι το ίντερνετ με κεφαλαίο γιώτε. Καλά, πες μας τώρα Το web, επιμένω Επέμεινε Και... Άλλο λόγο Ήμουν και γι' ακόμα ένα λόγο, αλλά τώρα με μπέλεψες Σαβολά, ταξίδι Ε, τώρα έτσι βασικά Α, και επειδή, τρέχεις πάνω να είσαι, τώρα ο δεν το, το ο δεν το λέω Δεν το λέω Δεν το λέω, όχι Δεν το λέω, όχι Πες, πες πάρα Λοιπόν, πάμε να ε, τώρα έχουμε σε τεχνολογικά θέματα τρία τεχνολογικά θέματα. Προτείνω να ξεκινήσουμε από ποιο θέλετε, επειδή μου το ένα έχει να κάνει με την καινούργια μου αγορά, το άλλο έχει να κάνει με μια προσπάθεια που έκανα να εγκαταστήσω Linux το ASUS PC για να δω πώς λειτουργεί και το, ένα και το άλλο. Και να το πω κυρίως γιατί βρήκα κάποια προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν και άλλοι, να το ξέρουν. Και το τρίτο... Και το τρίτο είναι το Edge Exploit και το μονοπόλιο της Microsoft. Πού θα ξεκινήσουμε. Όπως θες. Να ένα ζάβι. Εγώ λέω να ρίξουμε μια πολυκαρκία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από, το <σεις> το... Τον ολόκλημα, από την αγορά κινητού του Αποστόλη. <σ Wave> <Λέ�> για να ξεκινήσουμε από την αγορά κινητού του Αποστόλη πρέπει να βρούμε πρώτα μια σηκήδα. Καλά, σηκρίσουμε κάτι άλλο. <laughs> Όχι, τότε. Μέχρι να βρει ο Απόστηλος τη κάνε λίγο ακούσουμε λίγη μουσικούλα. τα ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Και μετά την διακοπή για να μαζέψουμε μερικές πληροφορίες Είμαστε έτοιμοι να πούμε για το καινούργιο και κινητό που αγόρασα Λοιπόν είναι το Nokia 5800 Express Music Παύλα, Παύλα, Παύλα Edition <laughs> <laughs> πάνω πάντως είναι το δικό μου, έτσι, μην παιχνά ε, Το δικό σου το παίγα λίγο πιο πέρα για να έχει χώρο το δικό μου Εντάξει <laughs> Ωραία, γιατί το δικό σου και λογκουμούτσα, να πούμε αυτό Σε μέγος το δικό σου πιο μεγάλο Είναι πιο μεγάλο σε ύψος, αλλά σε πλάτη σε πιο μικρό νομίζω mm. σε έχω. Για μισό όχι Και με το άλλο είναι ίδιο. <Ρι> Αυτή η πράσινη γραμμή τι είναι ambient force. Ναι. Η, η πράσινη γραμμή είναι... δεν την κάνανε... άλλο χρώμα για να μην βρεθεί το θέμα της Κύπρου. Στην αυτό Κάτσε αφωτίζεις τώρα. Φωτίζεις κάτι. Ή <σχει> ναι, ναι ξέρω εγώ. Νομίζω είναι <σχει> αντακλάι <σχει> του force. Ναι αντακλάι το force δεν είναι. Απλού φαίνεται παράσχημα αλλά φαίνεται μπλε. Τέτοιο. Καλφάς. Είναι πασκά ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εφαίρο <σχει> από ό,τι κατάλαβα. Και κατά κατά, είναι μόνο ποντόρπιν. Την δεν έχει. Για πες λοιπόν και γενικά... Ναι, εννοείται. Το <ΣΟ> υφέ. <ΣΟ> λοιπόν, γενικά αφήνοντας ε, περιτερο, τους περίτερους θερισμούς, να πούμε ότι είναι νομίζω το πρώτο touchscreen κινητό που έχει βγάλει Nokia, τσί, δεν πρέπει να έχει βγάλει άλλο. Ο, όχι, είχε βγάλει και άλλο πιο πριν. Ποιο. Το ίδιο, αλλά 5700, α πούμε, κάτι τέτοιο, όχι. Λοιπόν, ήταν... Αυτό είναι το πρώτο <ΣΣ> οτέ, το άλλο που ήταν πολύ φθηνό. Ε, το δύο κάτι, 2600, <ΣΣΣ> 2800, τι ήταν. Έτσι, προχώρησε όμως. Ε, ε δεν ξέρω τι έκανε. Τέλο πάντων ή... είναι αν δεν είναι το πρώτο το touch δεύτερο. είναι το πρώτο touch που πήρε πολύ δημοκρατικό που... μπράβο ναι κάπως έτσι ε, γενικά δεν κοστίζει πάρα πολύ, δηλαδή από την κατηγορία του είναι και το φθηνότερο απ' όλα εδώ το ε, πράγμα με αυτό ναι. το τεχνητή σε κολιάξε 60 κι εγώ 600 ευρώ είχε κάποτε ήλιος έχει πέσει τύπη στα 300 και τώρα. Ναι, παιδιά, εντάξεις. Ναι, οκ. Απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο φθηνά και μιλάμε πάντα για δεδομένα Ελλάδας. Δηλαδή εγώ το γόρισα από εδώ πέρα στο εξωτερικό μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα. Ε, καλά, μην φαίνεται. Στο εξωτερικό μπορεί να έχει... Ή 20-30 ευρώ να παίζει Όχι, απλά λέω ότι στο εξωτερικό μπορεί να έχει μια συσκευή σου ξέρω εγώ ή οτιδήποτε που να κάνει και λίγο πιο φτηνά ακόμα. Δεν το ξέρεις. Τέλος στην ιστορία δίνω τον Nokia και στηρίζω Nokia για να μπορώ να που το iPhone. Ok. Λοιπόν, τώρα oh. λίγο μερικά χαρακτηριστικά. Να πω το όποιο πήγε iPhone, μια ιστορία. Όχι. Πολύ μικρή να, το Όχι ένα το... φίλο που απλά το έπληνε. Πλυκί... Ναι, το iPhone. Το στον μιας και το έπληξε. Όχι. Έχει να το... το κινητό. Και είναι και που μουτσε το... το... και πουμούτσια. Δεν το ξέχασε, φίλο. Και μετά Το να βγει live στον Λοιπόν, Γενικά, οι διαστάσεις από ό,τι εδώ είναι... Η διαστάσεις που είναι... αυτές ναι, εδώ είναι, πράγμα. Ναι. ναι, 3. Ε, στα 11,1 δηλαδή, εκατοστά, ε, αυτό, αυτό δεν εννοεί. Ναι. Επί 5, επί 10, 10, 15. Γενικά είναι ε, σχετικά μακρύ στο ύψος. Είναι, ψ... είναι, ψιλό. είναι, είναι λεπτό και ψηλό ακριβώς. Αυτά. Και έχει 83 ε... τετραγωνικά εκατοστά επιφάνεια. Έτσι, Play. Να. Έτσι ε, βάρος είναι στα 109 γραμμάρια, ε, εντάξει η οθόνη είναι, νομίζω, εντάξει, τέλος πάνω, TFT αφής ναι. Με 16 εκατομμύρια χρώματα, 360x340 pixels, 3.2 inches, ε, έχει κάποιες κάποια συντηρίες για να κλείνει, να καταλαβαίνει ε, κίνηση και όλα αυτά. Έστηρια κίνηση. Δηλαδή. Ναι. Έστηρια Και απόστασης, όπως λέει. Mm -hmm. Proximity. Το οποίο βοηθάει και λειτουργία στο Steel, όπως κάναμε πριν, που γύρωσαμε ανάποδα και σίγρα, έκανε σύγραση της κλήσης και όλα αυτά, φαντάζομαι. Ε, έχει ένα γραφής εγγραφής. Ναι, έχει αναγνώριση γραφής Αυτό, μάλιστα, επειδή το πήρα από Ελλάδα, λογικά, είναι... έχει και για τα ελληνικά, Απ' την άλλη μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε γλώσσα, δηλαδή ενδεχομένως να είναι και για άλλες γλώσσες. Να ξερω ούτε 4-5 έχει έτσι. Αν το πας για φτιάξιμο θα σου γκάλουν νομίζω το ελληνικό μέλλον. Οπότε μην να το φτιάξεις. Τι έτσι μου βγάλουν το ελληνικό μέλλον. Θα στο ξαναβάμε τα. Γιατί νομίζω δεν είμαι στην αυτό πράγμα. Δηλαδή δεν το κάνει η αυτό η εταιρεία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 4 λίγο και πάει αρκετά καλά, δηλαδή βολεύει. Αναγνωρίζει τη γραφή κανονικά και σου έχει και σύστημα να το κάνει train με τη δικιά σου... με το δικό σου χαρακτήρα. Το κάνεις τρένο. Χρειάζεται train. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει από σύνδεση... από τρόπου σύνδεσης με ίντερνετ αρκετά και με άλλες συσκευές αρκετά πράγματα, bluetooth, ε, ξέρω εγώ wifi... Ήρθε η g δεν έχει όμως το μέγιστο, το έχει τρέπομα έξω. Ναι, δεν πειράζει, συγγνώμη. Εντάξει, δεν το χρησιμοποιούμε. Έχει G-link, Να πάρεις την Ελλάδα, πουλάς στο σπίτι σου για να το χρησιμοποιήσεις. Δύο κάμερες, μία για βιντεοκλήση και μία για φωτογραφική Ξέρεις ναι, να με ήρθε δεν έχουν να video clases έτσι Γιατί Δεν υποσχεύζουν τα τεχτιά τους Φωώ, η μπροστά η κάμερτα που μόνο για πρόσωπο το θέσεις είναι αυτό και όχι να βλέπεις Φωώ, καλείβασαν να δω πιέστον Έχει ραδιόφωνα, έχει κάποιες βλακιούλες στο στήριξε εγώ, τζάβε εφαρμογές το ένα το άλλο ε, Το λειτουργικό του σύστημα είναι το <laughs> S60 Pebdy <χει> 5th Edition oh. Συγμπίρν. Ναι, το τέτοιο είναι Έχει TV-out. Ναι. Καλό δί σου φέρανε. Ναι. Μου φέρανε, ναι. Ο... είχε μέσα. Μου ναι, δεν είχε μέσα. Εμένα δεν είχε. Αμερικής ρε, Στην Ευρώπη δεν φέρεται. Πω, Samsung το. Είχε, κοίταξε <laughs> μέσα, γενικά στα παραδικόμενα, το το τέλος, τι είχε, γενικώς. Ε, από άποψη μνήμης έχει... <Πιελαιόντα> ε, <Ριελαιόντα> όχι είμαι ελέφαντα, το, το αντίθετο για την ακριβή, χρυσόφτατο. Άρχο να δεις τι γίνεται εδώ, για παράδειγμα λέει Document Viewer, Word, Excel, PowerPoint, PDF και σήμερα δεν είχε τέτοιο πράγμα μέσα. Κάτω, το πούμε μετά, αυτό πάντα είχε, δεν είχε... Δεν <Ριελαιόντα> σε μένα, ναι, δεν είχε καλά ναι. τίποτα, ούτε το OpenOffice, ούτε το... Ούτε το OpenOffice, το Allure. Το QuickOffice. Quick, quick, quick, quick ούτε QuickOffice, ούτε τον... Έχει κολλοδε, ψηκρινό Εντάξει μπορεί να είναι για την Αμερική. Κάτι να το κάνεις, <σχεδί> δεν είναι τίποτα. <σχεδί> δεν είμαι σίγουρος <σχεδί> ότι θα πάρει την Αμερική. <σχεδί> Αφού το έχω αγοράσει κιόλα. Ναι, <σχεδί> αυτό είναι για το κινητό για το οποίο το αγοράζει, δεν μπορούς να το βάλεις στον άλλο. Δεν <σχεδί> <σχεδί> <σχεδί> το προβλημάτιο. Θα το σου πει <σχεδί> μετά, Το ναι. 128 MB RAM βλέπω. 81 MB Disco από τη μάνα του και 8 GB που σου δίνουν δώρο. Τα 8 GB ήταν με Micro Και πάει μέχρι 16. Σε περισσότερα, αν όχι όλο από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω εδώ... Ο... Έχει ...και τα φαινιά έχει τα εγώ έχει. <σφî> και, <σφî> και από εκεί και πέρα έχει το, την εφαρμογή των χαρτών. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, η Nokia δίνει τις της σε δίνει Να το... Google είναι πολύ καλύτερο από αυτό έχει μέσα Εντάξει, ακόμα το έχω μια μέρη, Δεν το έχω σε μένα το είχε default Δεν ξέρω γιατί... Δεν έχει το μέσα. θα κάτι άλλο θέλω να πειραιωθείς ότι το εντάξει, εντάξει και έχει δικό της για να βάλει. Αυτό. Και της Νόκη και ωραία, είναι λίγο... Εντάξει θα το κατεβάσω για να κάνω και τη σύγκριση τελικής σε κάποια φάση. Δεν είναι δωρεάν, δεν είναι Ναι, ναι. Άρα, εντάξει δεν έχω κάποιο πρόβλημα. GPS. Wi-Fi, εντάξει κλασικά. Ε, εντάξει υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές της Άβα, όπως και όλα τα Εντάξει εντάξει ε, δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο που πρέπει. Hey, Κοίταξε δεν πρέπει να δω πολλές, έβαλα μια δυο της ήθελα οπωσδήποτε. Δηλαδή, Έχεις αλλά το έχω και σκύντα. μια μέρα όπως είπα. Αν το ξέρεις δεν μπορεί να κάνεις και ένα review. Θα ψάχνω το handwritten recognition <laughs> για το Windows Mobile να μας βρείτε. Τι ψάχνεις. Αυτό που Αυτό πιστεύω, κάνεις είναι εγγραφή. Α, δεν έχει. Δεν έχει, παίρνει τη Εντάξει. Μπορώ να κρατήσω μόνο σημειώσους σας που δει. Το αναγνωρίζει όμως στο κείμενο, το σημειώσου. Ή σου έτσι προς το γράφως. Εντάξει. Ανεικόνας. Εντάξει. Εντάξει. Κύριε Αξίγμα θα έχει κάποια εφαρμογή, θα έχει φτιάξει κάποιος αλλά θα είναι επαλληλώνητος Στάντερ, ναι, ναι, το... Και στο τηλεφωνικό κατάλογο, με δεις, λέει Practically in Unlimited Entries in Films Ναι, γιατί το έχει με τη μνήμη πλέον και δεν το έχει με... Αν το Practically δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, άμα κατεφέσεις και εμείς στο 8 γίγομε επαφές, εντάξει ε, λέει, εγώ, πράβο, είμαι, δηλαδή, Ναι, μπράβο, εσύ μπορείς να είσαι μάθος Οκ, τον κόσμος Λοιπόν, οκ... Ισοφόρητη μετά Φ Λοιπόν, λοιπόν ε, να πω τώρα απλά το στο πακέτο μέσα είχε αρκετά πράγματα ναι. που δεν το περίμενα να έχει τόσο πολλά α πούμε. Εκτός δεν είναι by default θήκη που, που κάποιοι δεν δίνουν. Ναι και θήκη νοέ, και είναι... είναι καλή θήκη. Η θήκη είναι... Καουτσούκ. Δεν ξέρω τι ακριβώς υλικό είναι το μπροστά. Πάντως συνδέεται με... Καλό. Το πάνω για κάτω μέρος συνδέεται με λάστιχο. Με λάστιχο για να ανοίγει... Το χθες βρήκες μου και το γαμμάτι που έχει είναι ότι το μπροστά κομμάτι yeah. είναι σαν πλέγμα οπότε όταν χτυπάει το βλέπεις ότι φωτίζει. Ερώτηση. Τα ακουστικά μου μπαίνουν πάνω κάτω. Τα ακουστικά μπαίνουν στο πάνω μέρος του YouTube οπότε προεξέχει. Μπορείς να αλλάξει και σταθμό. Στα ακουστικά που μου έχουν δώσει είναι το κλασικό της Νόκια με το ορθογονιάκι. Το οποίο έχει play Dansą... that von, right stop μπροστά yeah. πίσω. Yeah. Okay. Okay και ενα κουμπί κουπί πάνω-πάνω που δεν ξέρω είναι, να, ε, είναι για, για το χάτσιο για, για, για την κλίση, για την απορρίπτυση ακριβώς και κάπου φυσικά έχει και φωνή σίγουρα. έχει και η αφωνήσει ο πλάχι, αλλά έχει και χόλπ Ω, καλή φάση, εγώ πρέπει να το βγάζω και να αλλάζω το αφού Όχι, όχι, άμα κάνεις το επόμενο, ας το πούμε, το αγμωδιά μέχρι στο... Κοίταξε να πω κάτι, επειδή αυτό είναι υποτίθεται και μουσική έκδοση αυτά πρέπει να τα είχε <σχερθν> Είναι music and dishonor σου λέει. Και τι άλλο έχει μέσα. Ιο έχει να, είχε, να πούμε ότι η γραφίδα είναι πάνω στο κινητό και δεν χρειάζεται να την έχει κάπου εξωτερικά. Έχεις την τσέπη σου. Ε, Έχω το ανακλείσαι με ένα αυτά. Yeah. Έχεις μια βλακία τελείως όμως. Είναι το διαφημιστικό της Nokia που δεν ξέρω γιατί το βράδυ. Αυτό το βράδυς καθ' Το βράδυ δεν είναι standard γιατί θα με ενοχλήσει επειδή. Ή πρώτα το αφήσω σκέρδι το λουρίγες μου χωρίς. Τον περνά που έχει που κρέμεται. Ε, κάπους. Βασικά αυτό λέγεται η μάτα εχει που κρεμεται ε καπους βασικα αυτο λεγεται η ματα Καρπού. Για όταν το χρησιμοποιούσα φωτογραφική παιδί θα το έχεις στο χέρι, πούμε, και το... για να μην σου πέσει. Αλλά από εκεί και πέρα είχε δεύτερη γραφίδα. Δε... Άμα χαλάσει η πρώτη. Ή άμα χαλάσεις η αμα χαλάσει πρωτη αυτό που κάνω παιδί μου την έχω μόνη στο σπίτι, για να μην τη βάζω και τη βγάζω συνέχεια αυτή, εντά σπίτι, το Εντάμε σπίτι λέω με εκείνη. Ή να το έχεις για να θες να φας κινείες είναι σωστό γευκέ αυτό. Έχει λαγή γραφήδα, είχε τα ακουστικά, είχε τροφοδοσία, είχε καλώδιο για την είχε καλώδιο για το TV-OUT, που έλεγε ο δικό του, το οποίο εντάξει. η tv TV-OUT. Όχι, είναι μια θήκη, η η οποία είναι για πολλά. Τα πράγματα φαντάζομαι. Είναι αυτή εδώ τα πάντα μπαίνουν εδώ, και απλά βγαίνουν άλλες απολύξεις, δεν έχει κάτι να κάνει. Γενικά, αυτό που μου άρεσε είναι ότι ε, οι θέσεις που έχει το κινητό είναι περιορισμένες Δηλαδή, ό,τι σύνδεση κάνεις την κάνεις από την USB θύρα μόνο Υπάρχει θύ, τέτοιο για τα ακουστικά, μόνο για ακουστικά Και αυτό για το... Α, συγγνώμη, για τη TV Auto, το βάζει εδώ που μπένα ακουστικά yeah. Το είχα ψάξει yeah. ε, Παραδείπλα είναι για τροφοδοσία Και από το πλάι απλά έχει ένα για την SIM και ένα για την κάρτα μνήμης, τίποτα άλλο αυτά Δεν έχει κάτι άλλο που να το πειράζει. Και από την άλλη μεριά εντάξει έχει απλά το, το με ένταση φωνής, φωτογραφική για ένα κουμπί ναι. Το Είμαι δικό δύο. μου, το δικό μου και πόσες στήριες έχει Ο, Το <σχεσί> δικό μου έχει 79 θήρες, έχει μία θήρα Έχει μία φύγα, θέρα, θέρα. Έχει, έχει, θέρα... θα έχει θα... μία Για όλο Ωραίος για Να, Αυτό μου αρέσει πιο πολύ, δηλαδή όσο πιο λίγη η εχει έχει κατεγνόμενο τόσο το καλύτερο Και έχει μετά φωτογραφική, zoom, zoom, Έχει μία θυρα και άλλες 7 κουμπίες Δεν είναι θήρα, αυτή είναι κουμπιά Αυτό, ωραία έτσι. Και από εκεί και πέρα τι άλλο, είχε, τι την... Φορφή, είχε την κάρτα ενσωματωμένη μέσα στο κινητό, που πριν. Ότι κάνει, ξεχωρίστια, την βάζω μόνο επειδή μου Και αυτά. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο. Εντάξει, μη σου. Ευχαριστώ. Μη και πες και το πήρες τώρα. Τι, τι, το πήρα. Είτε το <laughs> Α, εντάξει, <laughs> <με> πέσω, <laughs> ναι. θα το πήρε λίγο, μετά, παιδί, <laughs> αλλά, ναι, το λίγο <laughs> πιο μετά, παιδί μου ναι, το ότι έχω και κινητό να με από την Εντάξει, επειδή εσύ είσαι ένα εκατομμύριο κινητάς, με τη λέω από το ίδιο τσού. Κοιτάξτε, Πάντως Πάντως είναι το σκεφτόμουν, κάποιος στηρίζω φίγουρα. Πάντως στιγμή πρέπει να μαζέψουμε όλα τα που έχουμε και να τα κάνουμε μουσείο με νόκια. Ο χρησιμοποιούμε. Για να τα Όχι, αφού έχουμε, έχουμε από το θα γιατί να πάτε πουλίσης Γιατί πια χούρο τώρα Εγώ δεν είχα ποτέ πουλίσης Γι' αυτό τα κάνουμε ένα μουσείο ρε. <laughs> τα <Τε> κάνουμε <ένα laughs> μουσείο Ακόμα <laughs> Και τα δείχνουμε. Εκεί Dax. Dax. Έχουμε σχεδόν τα πάντα έτσι. Καλά επιβολή. Ε, από τις κατηγορίες της μεγάλης έχουμε σίγουρα από ένα από κάθε κατηγορία. Ε, και, τι... κατηγορία κατηγορίες νομίζετε Π.χ. τα 32 κάτι ήταν σειράρ oh. παιδί μου. Ήταν παρόμοιος. Τα Είχει... ότι... Όχι οι εκροτές δεν ενδιαφέρονται. Καλά εντάξει θα το κλείνουμε. Λοιπόν τι άλλο έχουμε να πούμε. Να το πούμε στο καπάκι. Αγια τέτοιο. Δεν είναι ακούσμε σκηνιά μουσ Ας Άντε, πάμε να ακούσουμε μουσική. Να Έχετε ακούσει γιατί είναι μάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ όλων των μπράουζερ εναντίον του το Explorer, έτσι. Ε, ναι. Εγώ είχα ακούσει ότι οι υπόλοιπες εταιρείες έξω από τη Microsoft κατηγορούν τη Microsoft ότι πλασάρει μαζί με τα Windows στον Explorer και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κερδίζει έναν μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Είναι και γιατί ο απλός και... χρήστης, ας το πούμε, δεν είναι ναι, Εσύς διαφοράς είναι ελεύθερος, κυνηγάνε και δικαστικά έτσι. Και δικαστικά και όχι μόνο οι εταιρείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική... οι <σχετίστοι> νομικοί... Ναι βέβαια, εδώ να πω λίγο ότι αυτό δεν είναι και αθέμητο έτσι. Έχεις ένα λειτουργικό και δίνεις μαζί τον <σχετίστοι> browser το, το δικό σου. Είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Όπως και τα Linux και μετά <σχετίστοι> δίνουν <σχετίστοι> Firefox είναι, by default. Είναι, είναι, είναι η διαφορά ότι, τι πουλάς, λειτουργικό ή Νομίζω και σε άλλα προγράμματα έχει πρόβλημα. Ναι, και με στο Media Playing... Συνήθως δεν πουλάει λειτουργικό η Microsoft, ενώ λέει ότι πουλάει λειτουργικό. Φαντάζομαι και πέρα... Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι... <σχυ> <σχυ> Όταν το βρίσκω απόλυτα λογικό πάντως. Να τους μια <σχυ> λογική έχει. Αυτό Αλλά... που δεν βρίσκω λογικό είναι που κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μόνο με Inter Explorer. Κάποιες <σχυ> σελίδες με τη Microsoft κλπ. και πουδουν ειδικά μόνο με τη σχολή Annex Explorer. <σχυ> ποιο <σχυ> ποιο <σχυ> <αγώ> Αυτό είναι η ταπαντζηλίκη μετά. αυτό που κέρδισαν εντό εισαγωγικών γιατί δεν λειτουργεί πάρα πολύ πέρυκτο οι, οι άλλε εταιρείε ναι. είναι εξωφά, Firefox, Opera κτλ. Είναι ότι η Microsoft δεσμεύτηκε ώστε, ότι στα WoW 7 θα δίνει τη δυνατότητα απενεργοποίηση του Internet Explorer. Okay. Ωραία, δηλαδή θα μπορεί να απενεργοποιήσει το Internet Explorer και να βάλει ό,τι άλλο θέλει. Βέβαια δηλαδή, εδώ πέρα λέει ότι. Παρόλο που το πανεγχωρείς, θα συνεχίσει yeah. να είναι εγκατεστημένο γιατί το χρειάζεται yeah. πολλές φορές. Yeah, ναι, αλλά πώς νομίζετε να το ανοίξεις. Εντάξει, δεν το ανοίξεις. Ή να το δεν το ανοίξεις. Δεν το ανοίξεις, αλλά yeah. αυτό που σου λέει είναι ότι κάποια πράγματα yeah. πρέπει να yeah. το module, α το πούμε έτσι, ή το DLL yeah. του, του Intro Explorer να είναι yeah. μέσα στην υπολογιστή στο Δεν γίνεται αλλιώς. Η άλλη ιδέα που κυκλοφορούσε ήταν κατά την εγκατάσταση του Windows να σου δίνει η λίστα και να λέει ποιο από, από αυτού τους browser θες να βάλεις και να Absolutely. έχει λίστα, διαλέγεις ξέρω εγώ Είσαι τελικής μην βάλεις καθόλου και ας βάλεις μετά εσύ ξέρω εγώ Εντάξει, επειδή το απλό σχέστημα δεν το ξέρει αυτό Ας σου λέω κατά την εγκατάσταση να σε ρωτάει παιδί μου ποια θες Ή να σου λέει θα πάρω το nt explore και ποιο άλλο θες ναι επειδή μετά και σου δίνει 4-5 Μπορείς να έχεις τον explorer από το πως κάνουμε και εμείς Και μετά πας και βάζεις ότι θες και έχεις δύο Στην τελική Εναι, δεν σε πειράζει να κάνουμε όλοι καλά, Αυτό μπορεί να σε πειράζει, αλλά αυτό ε, δεν είναι ο κανόνας Ο απλός χρήστης πούμε, δεν ξέρει πολλά Ο απλός χρήστης που δεν ξέρει πολλά μπορεί να μην χρειάζεται να βάλει άλλο καταρχάς το σχέδι, Ναι, αλλά αυτό. γιατί ο ένας που να έχει να τον explorer δεν και καλά Ξέρω, γιατί είναι, όσου λέω, το παίζει με Windows, είναι μέσα Σαν ε να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί το λέω και επιμένω Ήχε παράδειγμα εγώ, ξέρετε ότι τελευταίο καιρός χρησιμοποιώ Ubuntu, πολύ σαν λειτουργικό Ωραία, έχω, πλάχιστον στον, στον, στον φορητό μου, το έχω στάνταρ σαν λειτουργικό Τι κάνω και βιλιάκι, εκεί Όταν το βάζεις σαν email client, αρχικά, που ας πούμε τα το αγωνία τους δεν έχουν Σου βάζει ένα που λέγεται Evolution Και είναι του Ubuntu, το, το, το δικό του ο το ξυλόρ και βάζω το Thunderbird, τι Thunderbird. Θέλω. Ζητώ... Γιατί να μου υποχρεώσει να βάλω αλλού. Και το Boom, όμω ζήτον, ναι, δεν πλέτει. Έτσι, έχει διαφορά ότι εγώ πλήκτσε για το Windows και μου βάλει και τα 10 τα δικά σου μέσα ενώ που έχω πληρώσει. Δηλαδή, πληρώσει για τα Windows, α πούμε, και έχω, σου βάζει π... και άλλα τέτοια μέσα που το οποίο δεν είναι καταλαβαίνει ο δίδυνικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω αντίλησ είναι... α... εγώ... που είναι, μαζί με τα Windows, παίζει κάποιες εφαρμογέ extra δωρεάν που είναι σε βοηθάνα να κάνεις κάποια πράγματα, πει να δει ένα βίντεο. Όχι, είναι ότι εκμεταλλεύεσαι το μονοπόλιο που έχεις yeah. ως ένα σημείο στο, στην αγορά του λειτουργικών συστημάτων mm -hmm. για να προωθείς άλλους προϊόντα. Αυτό, αυτό είναι υπάρχει κάποιο έγγραφο το... ή κάποια διαταγή που λέει ότι είναι λάθος, ότι είναι αντικανονικό ή αθέμητος ο ανταγωνισμός. Εφαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει ναι, έγγραφα, ναι, αλλά... Κάποιος νόμος θα υπάρχει. Υπάρχει που και Υπάρχουν αυτά, αριζόνται από το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά το εμπόριο. Αλλά και υπάρχει, εντάξει, νομίζω ότι. Τέλος <Τεσμα> για να, να κυνηγά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερικανική ας πούμε, δικαιοσύνη Καλά, ο άλλος το κυνηγούσαν και πολύ παλιότερα για το πώς, επε... πώς επέβαλες εισαγωγικά τη θέλει στον Γουίλδη, είχε ο εγώ κάνει κόλπα, τα οποία δεν είναι καθόλου θεμητά Αυτό το συμφωνούμε <Τεσχεσμα> όλοι αυτό τον Ιανουάριο Το Γενικά Android Explorer και ο 7 και ο 6, ας πούμε. Ε, Android Explorer λέει, φαντάζομαι όλοι, ναι. Και μετά... Ο Firefox το 21,53. Το Safari 8,29. Safari 8.9 Και το Chrome 1,12. Φαντάζομαι το Opera για να μην αναφέρεται, ή είναι λιγότερο ή απλά δεν το αναφέρει. Στο πλαίσιο της Opera λέει, τα έρθεικαν αργότερα Mozilla Foundation. Ε, η Opera κινήθηκε πρώτη δικαστικά εναντίον της και μπήκαν κι άλλοι. Αυτό. Πάως και με το Media Player έχει γεννήθει ο Γιούνκερ λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, αυτά τα δύο είναι γνωστό το θέμα, ρε παιδί μου. Απλά, εντάξει, ας λέμε λίγο που το βασίζουν. Επειδή το μεταξύ, εγώ είχα βρει και μια εικόνα, θα στη δείξω πιο μετά, όταν δουλεύω το επεισόδιο, που δείχνει από το, από παλιά, ρε παιδί μου, ανά δεκαετία το πάει όλους τους browser που υπήρχαν, δηλαδή στην αρχή δείχνει το Netscape, communicator που είχε, σε στείλ ότι είναι πολεμιστές, ρε παιδί μου, πώς κάνουν μονομαχίες μεταξύ και ποιος σκοτώνει και φτάνει μέχρι τώρα που έχουμε όλους αυτούς που βλέπουμε Πολύ γραμμάτος Οκ okay. Αυτό Α, ήθελες κάτι να μπει για το Asus mm, PC το πω τώρα στο κατευθείαν yeah. Πες κάτι... Ωραία, μοιάζεις λοιπόν, που λέγαμε και για Ubuntu πριν, σωστά είναι... Εγώ γενικότερα, πειρα, όπως έχουμε πει σε παλιότερο επεισόδιο, έχω το Asus PC σαν netbook Το οποίο... Σε κάποια φάση θέλησα να το κάνω Dualbooter, παιδί μου. Θέλησα να βάλω και ένα δεύτερο, λο... δεύτερο λειτουργικό. Και γι' αυτό δεν του έχω αλλάξει υψηλόταφότα. Δηλαδή έχω πάρει άλλη μνήμη, το άλλο. Έχει βάλει φώτα, ξέρει. Και ήθελα να το κάνω Dualbooter, παιδί μου. Να δοκιμάσω πώς δουλεύει και με ένα λουξοειδές λογισμικό. Ε, λειτουργικό, συγγνώμη. Mm. Οπότε, αρχικά ήθελα να βάλω, σκέφτηκα να βάλω Oubuntu, το κλασικό που δίνει, α πούμε... το Oubuntu. Το τελευταίο, το 810, α πούμε. Το έβαλα, μετά το κατάσταση δεν δουλεύουν κάποια πράγματα, το Wi-Fi δεν δούλευε by default. Δεν είχε driver δηλαδή, γι' αυτό δεν το ήξερε. Κάνοντας μια έρευνα και από τώρα κάποιους φίλους μου πρότεινα να χρησιμοποιήσω το Ubuntu Netbook Remix. Είναι ουσιαστικά μια διανομή Ubuntu για netbooks, όχι συγκεκριμένα για το ASUS ή PC, γενικά για netbooks. Το οποίο κιόλας έχει διαφορετικό look and feel, δηλαδή Γενικά όσοι ξέρουν το περιβάλλον του Ρουμπούντου, είναι οι δύο μπάρες, μία πάνω, μία κάτω και ενδιάμεσα η επιφάνεια δρασία σου. Στο Remix έχεις ένα σαν wallpaper, όπου έχει δύο στήλες, στην αριστερία έχει τα είδη των εφαρμογών, στην δεξιά έχει κάποιους χώρους όπως το home, το home space, έξοδο, ρυθμίσεις κλπ. Και στο κέντρο ανοίγουν οι εφαρμογές για να επιλέξεις. Αυτό δεν είναι καθόλου λειτουργικό, το έχω δουλέψει, δεν βολεύει καθόλου, είναι άθλιο πραγματικά. Ωραία, πέρα από αυτό όμως υπάρχει η, η, η έκδοση για όσους ενδιαφέρονται Ubuntu EE που είναι για το EEPC. Το remix σχεδόν για το EEPC. Αυτό το έβαλα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που σας είπα. Δηλαδή αυτό το που μου επιβάλλει να έχω αυτόν τον τρόπο στην επιφάνεια εργασίας μου και δεν έχω να πετάω αρχείο που θέλω και το άλλο είναι... δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν έχω δηλαδή μου κόβει την επιφάνεια εργασίας. Δεν έχω πια επιφάνεια εργασίας. Το οποίο το βρήκα... δεν ξέρω αν γίνεται κάπως. Με το λίγο γερό που το κράτσα δεν μπορούσα να το βρω. Οπότε μετά, μ, ήμουν πάλι στα ίδια, δηλαδή δεν είχα την να βάλω ε, Είχα βρει, νομίζω ότι το είχα δείξει κιόλας, ένα ειδικό που έχουν φτιάξει για το EPC λειτουργικό άλλο το οποίο λέγεται Crunch E Πάλι είναι Ubuntu βασισμένο Είναι ένα μαύρο γενικά περιβάλλον Στο οποίο Έτσι, το, διαφορετικό έχει... το διαφορετικό που έχει είναι ότι πάνω και δεξιά έχει τις στομεύσεις για όλα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις Πολύ πολύ βολικό Και δεν έχει μενού, ούτε πάνω ούτε κάτω πουθενά Δηλαδή η Ερνακρίβη έχει κάτω χώρο για workspace και πάνω δεν έχει τίποτα. Και τις applications και αυτά τις επιλέγεις κάνοντας δεξί κλικ κάπου στην επιφάνεια εργασίας. Της λοιπόν, βγαίνει ένα μενού με όλα τα applications. Oh. Λοιπόν, αυτό έχει μου άρεσε γιατί ήταν κάτι διαφορετικό, το είχα ξαναδεί, oh. αλλά το πήρα το λειτουργικό λίγο, ήταν λίγο δύνατο. Μαύρο εγώ. τι, μαύρο. Το... Ε, το, μελουργικό. Μελουργικό. Η... Και ματαριά, το λειτουργικό, το ίδιο ρε παιδί μου, τα μενού και όλα αυτά είναι συνδυασμό του γκρίζου και μαύρου. Φυσικά οι πιθανές εργασίες να και γίνεται ό,τι θες, έτσι μπορείς να βάζεις ένα κόκκινο και να είναι κόκκινο, oh, δεν ξέρεις πειράζεις wow. κανένας. Γενικά είναι ο Ubuntu, ξέρεις, βρεις και όλους τους driver απευθείας, δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα τίποτα απολύτως, αλλά είναι μη βολικό επίσης. Οπότε last but not least, πήρα την απόφαση να βάλω το Ubuntu και να το στάρω μόνος μου, ό,τι χρειάζεται. Το οποίο αρχικά είπαω θα χάσω δυο μέρες, ας πούμε, αλλά τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Και θα πω γρήγορα τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν. Πρωχικά περνάω στο Ubuntu. Και αυτόματα έχεις αναγνώριση στα πάντα, εκτός από Wi-Fi, όπως είπα πριν, από τα ειδικά κουμπιά που έχει το ASUS ή για να ανοίγεις κάποιες εφαρμογές, και από κάποιες ειδικές επιλογές που είναι του Netbook, δηλαδή High Performance. Αυτό τι κάνει, μπουστάρει λίγο τον επεξεργαστή δίνοντάς του και από αλλού πόρους, να δεν λέει πιο γρήγορα, άλλωστε τρώει περισσότερη ενέργεια. Οπότε δεν συμβαίνει να το κάνεις στον μπαταρία αυτό, π.χ. Πώς τα αλύνουμε αυτά. Γράφουμε το πρόβλημα στο Google Έτσι. και σου λέει κατέβασε αυτό από εδώ το πακέτο και κάνω την κατάσταση. Δηλαδή κατεβάζω αν είμαστε σε Windows 3 Exe, τα τρέχω και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Οπότε κατέβασα αυτά τα τρία τέτοια, τα έκανα install και τέλειωσε εκεί πέρα. Έχει έναν driver για το Wi-Fi, ένα driver για τα κουμπιά και ένα driver για το τέτοιο. Έτσι. Οπότε λέω εντάξει κακός που εξ αρχής δεν πήγαμε την κλασική οδό επειδή μου και να υπόθεση εκεί πέρα. <Δεν> Τώρα να πούμε ότι με τη διαδικασία αυτή έκανε μια ευλακία ε, και έγραψα τα Ubuntu πάνω στο μητς οπότε δεν έχω Wins μέσα στο μηχάνημα oh. για κάποιο λόγο, έτσι. Αλλά, κοιτάξτε, σκέφτομαι πώς να το ξεπεράσω αυτό το τρίβου. Οκ. Καλητή. Και καλό κουράγιο βάση. Thanks, uh -huh. <σοκίες> Κάτι άλλο και το EPC και το Ubuntu και... Ε, βασικά... <σοκίες> Εντάξει, αν, αν κάποιος πάει το κάνει και έχει κάποια απορία, ρε παιδί μου, σιλιά, μπορεί να στείλει ή... είτε ένα comment στο θεάρθρο του Newscast και είτε κάποιο email σελίδα και να μας ρωτήσει, παιδί μου έχω αρχική εμπειρία για δεν μπορούσε. Γιατί τα Ubuntu επικράτησαν έναν δύο των άλλων διανομών Linux? Αυτή είναι μια μεγάλη άρωτηση. Ε, δεν επικράτησα ακριβώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή, α, και αυτό ήθελα να το πω, ένας φίλος μου, που πήρε το ίδιο το EPC και αυτός, ε, πήγε κατευθείαν να και από ό,τι με είπε το έβαλε και ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή χρειάστηκε να βάλει μόνο το Wi-Fi τίποτα άλλο και ενδεχομένως αυτά τα άλλα που είπα. Ναι. Οπότε και ευθυντώρα, δηλαδή πάει μια χαρά στο το τέτοιο, εγώ δεν χρησιμοποιώ ευθυντώρα γιατί το πρώτο λειτουργικό που έβαλα και μου άρεσε ήταν το Ubuntu, οπότε έμεινα εκεί μετά, το είμαστε καλά και δουλεύω εκείνο τώρα πια. Ναι. Γενικά επικράτησε γιατί έδωσε ευκολία στο χρήστη και ήταν το, από τα πρώτα λειτουργικά που. Εξασφάλισαν καλή, ας το πούμε, λειτουργία με τα, με τις τα με τους Standard Drivers κλπ, κλπ, κλπ Και είναι λιγότερο βαρύ, δηλαδή ας πούμε το άλλο, ο μεγάλος αντίπαλος ήταν η Sousse, η οποία όμως ήταν πολύ βαριά τα λειτουργικά της, δηλαδή, ξέρεις, σε σχέση με τα άλλα δεν είναι τόσο light weight. Mm -hmm. Επίσης το Ubuntu είχε το καλό ότι είναι, δεν το, τα, νομίζω ότι το Suse πρέπει να του εγκαταστήσεις εξ αρχής. Θα πούν ότι μπορείς να το βάσεις, να το δεις με live CD και αν θες το καθιστάς, αν δεν θες το πετάσξεις, δεν σε νοιάζει. Οκ. Okay. Αυτό. Ας πράξουμε στα υπόλοιπα. Και ας περάσουμε τώρα στο κεντρικό θέμα συζήτησης του σημερινού Σας φανάτε λεπτά, Αργήσαμε λίγο να περάσουμε Αργήσαμε ναι Αλλά η αναμονή πιστεύω ότι άξιζε Ω, εννοείται. Λοιπόν, είναι λίγο αστείο και σοβαρό το θέμα Αστείο αυτό το κάνουμε εμείς Σοβαρό είναι το θέμα. Καλά, όλα αυτά θα τα κάνουμε, δεν υπάρχει δόση. Εντάξει, τι θα κάνουμε, εντάξει. η του είναι υποσυζήτηση, έτσι, γενικότερα. Κοιτάξτε, έχει γίνει τόρος, παιδιά, έχει γίνει τόρος για το νέο ναρκωτικό. Ο Ντόρος είναι το συγγενικό της Ντόρας. Τώρα και ο Ντόρας. Ναι, ξέρω, ξέρω. ξέρω, Ναι, για το νέο ναρκωτικό το οποίο δεν θα να μην διανέμεται μέσω ιντερνετ, θα έλεγα, γιατί είναι, το πρωτεώνα, έτσι. γιατί είναι digital το ναρκωτικό. Digital. <laughs> είναι digital <εσείς. laughs> ναι, είναι το ναρκωτικό του 21ου αιώνα, κάτι τέτοιους τίτλους βλέπαμε στα άρθρα που βρήκαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο ναρκωτικό, σύμφωνα με τα άρθρα, το οποίο περνάει μέσα από μουσική, μέσα από audio files. Λοιπόν, σε ενδιαφέρει πάρα το πολύ πράγμα το, πράγμα πράγμα. το θέμα. Όχι, λέγεται. Για τον Άγγελο το λέει αυτό. Mm. Ε, έτσι, φυσαγωγικά να πούμε ότι υπάρχει και dealer στο, στο ίντερνετ που τα δίνει αυτά τα files ναι και λέγεται idoser.com, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Εγώ ακόμα δεν ξέρω γιατί το διαφημίζει μου. Εντάξει, θα το βάλει και σε, στα show notes πάντα. Εχαλά, σίγουρα, εντάξει. Μπορεί και όχι. Θέλει να το να έχει... δοκιμάσει δοκιμάζουν ναρκωτικό να πούμε. Ε, όλοι εδώ πέρα τα ακούσαμε. Και τώρα δεν ξέρουμε τι το κάτω. Απ' τη Αυτό είναι υποτίθεται ένα ήχο, το οποίο το κατεβάλλει. Και περισσότερα. Είναι ένα επιθυμητό τραγούδι το ε, οποίο παράγει... Μά μάλλον μέσα στο τραγούδι υπάρχουν συχνότητε τι οποίε δεν τις ακούει το αυτή. Απλώ περνάνε στον εγκέφαλο και επηρεάζουν τα νευρικά κύτταρα. Φαντάζομαι. Κοίτα. Και σου μένουν α πούμε στο μυαλό και, και καλά εθίζεσαι είναι σαν ένα ναρκωτικό ρε παιδί μου το οποίο σου προσφέρει κάποιες στιγμές χαλάρωσης ε, της κακής χαλάρωσης όμως εγώ πάντως δεν τον πιστεύω τόσο συγκεκριμένο γιατί ήταν δύο samples που ακούσαμε mm -hmm. εκτός από τη δαγάθια Ναι εντάξει μου σκύριαν δεν, γε... ε... ε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο θα σου πω δηλαδή υπόηχος ε... ή ήχος που δεν ακούσε τόσο πάντων και ο οποίος σες εθίζει mm -hmm. κοίταξε να... Η... αφού δεν που σε εθίζει Πρώτον υπάρχουν συχνότητες που ζητήσαν και αυτοί αλλά το επηρεάζει το άνθρωπος, είτε. έτσι. Ε, όχι, βάλω θέλω να πω. Έχει γίνει μεγάλο δώρος παιδιά στο... Όχι mm. μόνο στο ίντερνετ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προβάλλαν το γεγονός και δεν μιλάμε τώρα για τα δικά μας μόνο, έτσι. Μιλάμε για ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εφημερίδες ολόκληρες όπως η USA Today, το έχουν σαν ε, μεγάλο θέμα. Καλά στα ελληνικά πάνελς, κα, ε, καθηγητές από πανεπιστήμια οι οποίοι εξηγούσαν Α, είναι, <συστά> οι ναι, ναι, ναι, δε. πώς δημιουργούσαν πώς δημιουργούσαν. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τεχνολογικά, γιατί τεχνολογία είναι αυτό το πράγμα. Ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα περισσότερο marketing, έτσι ώστε να φάει κόσμος τον το παπά που <χε> και να προωθήσει <προδηξε συστά> <συστά> το συγκεκριμένο... Εγώ έτσι <συστά> πώς το καταλαβαίνω, είναι θέμα θυποβολής, δηλαδή αν κάποιος το πιστέψει, μπορεί να πει μετά άξιο, εγώ αφήστηκα. Εντάξει, δεν έφυγω όλοι αυτό είναι να είναι σκέψει ότι αν σου αρέσει η μουσική αυτό αυτή, ε, τάξη, μπορεί να εθιστείς. Τι Τώρα αρέσει άμα δεν σου αρέσει η μουσική. Γιατί μόνο θέλει να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επιβήλε. Όταν λέμε εθσμό είναι νομίζω ότι θέλω να το ξαναπούσε και ξανάει ξανά ξενά του και σου προσφέρει τα χώρα. του μπιστον κι να είναι πολλά παραμέρι και τον. Απλό τον κωτικό δηλαδή ξέρω εγώ έχει πάει είσαι σε... λίγο μτίζη μετά, ξέρω. Είδεχομένω το παιδί μου δεν τα ακούω εγώ για μια μέρα γιατί έχω δουλειά και δεν μπορώ να πάω στην ακούσει, δεν το έχω στη μη ξέχασα και mm -hmm. μετάξει θα παλάω το ξύλο παιδί μου βζημένοι του τάψου, α πούμε. Εντάξει σου λέει αν δεν το βάζει τώρα στο ED, εγώ θα σου πάρει το ξύλο, θα δουλεύει στο πλησιμό. Αν αυτό το πράγμα ισχύει, αν δεν δηλαδή μπορεί να φτιάξει ναι. μουσικά κομμάτια τα οποία επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο, ωραία, αυτοί που το κάνουμε θα. Θα τους κυκλίσουν πολύ άσχημα, ωραία. Εγώ πιστεύω ότι είπαν ότι, ξέρεις το έχουμε αυτό εμείς, βγάλαμε και το site, το διαφημίζουμε με αυτόν τον τρόπο, μπείτε μπείτε κλικ, κλικς, κλικς, θα πάρουμε στα λεφτά, τη διαφημίσεις, όλα αυτά. Ναι και τελικά θα είναι τίποτα. Και τελικά δεν θα είναι τίποτα. Είναι ένα επικοινωνιακό trick και ένα διαφημιστικό trick για την ακρίβεια. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι... εντάξει, μπορεί και να γίνεται αυτό το πράγμα, μπορεί να... Τι να σε Μέσα από τις γνώσεις τέλος πάντων τις περίεργες... όσοι έχω ακούσεις, κυκλοφορεί ένα MP3 σε κινητό το οποίο δεν έχω εγώ. Το οποίο λέει ότι είναι ένα ήχος τον οποίο τον ακούει το αυτοί μεν αλλά μέσα ενε νέος. Aa, δηλαδή με ]ations. τα χρόνια που δεν έχεις... Οπότε εσύς περιμένεις να γελάσεις έναν τρόπος ακόμα. Όχι, δεν το δοκίμασες σε μεγάλους. Να σου πω. Αυτό το κάνουν οι μαθητές λέει με στο σχολείο, πας το κινητό σου μέσα σε αυτό τον ήχος. Οπότε άμα χτυπήσεις με στο μάθημα το ακούσεις εσύ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επίσης νομίζει ότι κάθε φορά που βάζει έναν Μία λευκόλα. Εγώ θέλω Εποτε, να πω να βάλουμε κάποιο τραγούδιο από αυτά που δίνει το, το site Jama Τι Α, θα φτιάσει την και να έχουμε καλύψε. Όχι, να το βάλουμε να... να όχι ρε, στο podcast να το βάλουμε να το ακούσει κάποιο σκυλί, γιατί τα σκυλιά σκελιά κουλούσαν διαφορετικέ. Άμα το βάζουμε σκυλί, δεν κοιμάτε. Δεν κοιμάται. Τι κάνει. Τρώει. Όχι, δεν το πρέπει να κοιμάτων. Εντάξει, δεν το βάλουμε. Επίση δείτε λίγο που είναι ο έσφανο στο site στο οποίο έχουμε την ίδια. Τέλος πάντων, ο οποίος βρήκες που είναι κέρδος, θα σε μου εγώ. το βάλω και θα τι θα κάνει. <στολίξε> τι να σπορτά, το, μία... το, <στολίξε> <στολίξε> το το σκηνή, το σκύλος. το βάλεις. το <στολίξε> <στολίξε> σκηνή, το το Όχι. το πέρα το το το δώσω εγώ το σπίτι, δεν είμαι εγώ το φουσικά ακούσε τον νύχος μου το θα ήταν καλό να είχαμε μια γνώμη είχα, είχαμε ακόσιμη μια γνώμη από είχα κάποιο καθηγητή από κάποιον ο οποίος ξέρει από το, τέτοια σήματα ε, Εσύ πώς δεν τέτοια γνώμη Δεν είναι εδώ, ευτυχώς Γιατί ε, ε, ε, Λείπεις εξαιρετικό ε, Εντάξει μόλις γίνεις πεις Και οι συνάδελφοι, λοιπόν, δεν Όχι είναι αυτός, Ποιος. Όλες, Το λέω γιατί δεν ξέρει από τέτοια πράγματα. Αν μπορεί το... το νεύρο το ακουστικό να... Το... Συντυχημένος αριθισμός του ακουστικού νεύρου να επηρεάσει το... τον εγκέφαλο με συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να το ξέρει. Πάντως, α... ανοίξτε, πέρα. για να κλείσουμε το... το ζήτημα, είναι πιο πιθανό ότι όλοι αυτοί στο A ΕΕ είναι αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι βγάλανε μια ψεύτικη μου θα σου το πούμε, για να πάγουν κλικ και διεθυμίσεις κτλ. Με μια μεγάλη το... επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρχει τρόπος να παραχθούν τέτοια... <Κι> <Κι> τέτοια έχει <Κι> μπορεί, αλλά δεν πιστεύω ότι προκαλούν ευθισμό και ναι, το <Κι> θα... <Κι> εξαρτησμό <ξέρετε, Κι> ενέγεισες αυτές. Και το άρθρο που διαβάζουμε την είδηση, υπάρχει στα σώματα, πατήστε το και διαβάστε το. Έχει και κύριο <Κι> που βλέπαμε και γιλούσαμε. Έχει... είναι αυτό και λέει και ότι μην ακούνται κανέναν και καλά επιστήμινα και τα λιπάκει ότι όλο αυτό είναι μια μεγάλη... Επίσης... Εντάξει είναι γνώμη αυτό σίγ Μ' αρέσει το διακομμαδί και με ένα τρόπο που θα Εντάξει το οποίο Τέλος πάντων, οκ. Αυτά. Αυτά για το τεράστιο θέμα που κράτησε μόλις 8 λεπτά. Εντάξει το κριτικό θεό ζήτησε... το Έτσι Δηλαδή... θεό ζήτησε το 5 Όχι, το ζήτησε αυτό. Ό,τι και να γίνει αυτό θα είναι. Και Οκ. Όχι. εντάξει Και καθώς το podcast πλησιάζει προς το τέλος του, ας ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα διασκέδασης και τις προτάσεις για, για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. Πούμε ότι έχουμε αλλάξει λίγο το, το εύρος των ημερών και πλέον δεν, το, δεν αναφέρουμε events που γίνονται την ίδια μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα και κινούμε από Τρίτη μέχρι την μεθεπόμενη Δευτέρα. Ε, καλύτερα έτσι να είναι και όλος. Γιατί συνήθως Είμαστε. την ίδια μέρα δεν μπορούσες κανένας να πάει σε μία ώρα και να δει αυτό που λέγαμε έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο event το οποίο προλογήσαμε κιόλα είναι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ε, όπου είναι συγγενικό του φεστιβάλ κινηματογράφου. Έτσι. Ε, είναι η 11η φορά που συμβαίνει και όπως εύστοχα λέει το αραφέρει το opencalender.gr ε, περνάει στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του. Ε, ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή 13 Μαρτίου ε, στο, φυσικά στην ε, ε, ψέθουσα του Ολύμπιον όπως πάντα γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ε, Υπήρξαν κάποιες, στην πρευνέρα, κάποιες ε, ομιλίες από φορείς της πόλης όπως ε, Υπουργός Μακεδονίας-Τράκης κλπ και στη συνέχεια ακολουθούν την προβολή της του Τσαογκάν, ο Κόκκινος Αγώνας. Έχουμε λίγα λόγια για το φεστιβάλ, το έχουμε ήδη ξανααναφέρει την ιστορία του λοιπά πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά. Ε, πάλι για δηλαδή και φέτος αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, με πολύ καλές συμμετοχές, για κοινό φυσικά, που του αρέσουν αυτά τα πράγματα, είναι ειδικό event. Στο άρθρο που βλέπουμε πληροφορίες, ως highlight, ε, αναφέρει την προβολή του Μαλάουι, ζητή δηλαδή καρδιά της Αφρικής, έτσι λέγεται, είναι... Α, μάλιστα, από πω ότι λέει αυτό, συνέβη ήδη, έτσι. Είναι μια εκθέση φωτογραφίας, οπότε λογικά θα μείνει εκεί για όλη τη διοργάνωση, ε, στο πλαίσιο του εικόνους του 21ου αιώνα. Αυτό. Οπότε, όποιος τύχει προς τα εκεί, ας το δει. Ε, λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για το πρόγραμμα. Έτσι. Προφανώς χωρίζεται και πάλι σε κατηγορίες όπως κάθε χρόνο. Ας αναφέρουμε σύντομα. Υπάρχουν αφιερώματα σε κινηματογραφίες. Η Αφρική εκ των έσω, Μεξικάνικα ντοκιμαντέρ και Αυστριακά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα σε δημιούργους. Φώτος Λαμπρινός. Στέφαν Σβίτερτ. Και Spotlight Peter. Ουντονικ. Τμήματα της διοργάνωσης ε, ε, αφορούν το ελληνικό τμήμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ ε, ενώ το δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ είναι ένα νέο τμήμα της διοργάνωσης ε, που πλαισιώνει τους ήδη υπάρχοντες άξονες, όψεις του κόσμου, η καταγραφή της μνήμης, πορτρέτα, μικρές αφηγήσεις, μουσική, κοινωνία και περιβάλλον. Επίσης υπάρχουν θα μια σειρά εμερίδων, εκθέσεις, ε, αγορά ντοκιμαντέρ για όσους ενδιαφέρονται ε, Ένα συνέδριο, αιτήσου συνέδριο Dokimander Θεσσαλονίκη Και ένας τομέας που αναφέρεται ως φαντάσου το μέλλον σου Φυσικά το αναλυτικό πρόγραμμα του προβολών μπορείτε να το βρείτε στο filmfestival.gr ε, στο χώρο του festival Dokimander γιατί εκεί φιλοξενούνται και τα δύο Και του κινηματογράφου και, το, και του ντοκιμαντέρ. Ας δούμε λίγο. Ε, οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται και φέτος είναι η αίθουσες Ολύμπιον, Παύλος Ζάνας, Τζον Κασαβέτης, Ταύρος Τωρνές και επίσης υπάρχει η αίθουσα του Γκέτε και η αίθουσα του ΙΕΚΑΚΜΗ. E Ποσο δεν αναφέρει αλλά από ό,τι θυμάμαι έχει διάφορα που μπορούσες να κάνεις για όλο το φεστιβάλ, για μία προβολή, οικογενειακό, φοιτητικό, τα πάντα. Λίγη 22 Μαρτίου. Και έχεις ξεκινήσει ήδη έτσι. Και έχεις ξεκινήσει από την Παρασκευή, 13 του μηνός. Ωραία, ελπίζω ότι πολλοί θα βρουν ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουν. Ήδη από γνωστούς ακούμε και από τα διάφορα μέσα ότι σκουπεύουν να πάνε και να τα δουν πολλά πράγματα. Και το προτείμουν επιφύλακτα φυσικά σε όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης. Οργώντας σε κάτι άλλο, σε άλλα θέματα μάλλον, ε, πρόκειται για μία ημερίδα, την οποία κανονικά δεν θα την... Δεν συνηθίζω να βάζω ημερίδες μέσα στο τέτοιο, αλλά μου άρεσε, γιατί έχει θέμα το τροχαίο ατύχημα και είναι κυρίως από ό,τι διάβασα κάπου αλλού, αναφέρεται σε νέους πιβολοί. Mm -hmm. Γίνεται στο πολυχώρο του Ανατόλια, στο Μαλλιάζη Παιδεία και είναι δωρεάν φυσικά, ε, στις 17 Μαρτίου και ώρα... 11 το πρωί φαντάζομαι εννοεί. Το πρωί. Ε, το βράδυ. ε Και είναι καλό πιστεύω να γίνουν τέτοιες σκηνές στην πόλη, γιατί ειδικά με το εδώ στην Ελλάδα που έχουμε πάρα πολλά τροχία κλπ. Πιστεύω ότι... Μπράβο, Λύριο Σομαλιάρ που το διοργανώνει κατά τη γνώμη. Αυτό. Προχωρώντας, κάτι πιο περισσότερο κοντά στην κουλτούρα είναι η ορχήστρα της Stuttgartης. Ε, ε, ε, θα δώσει μια συναυλία ε, στο Μέγαρο Μουσικής με τα κλασικά τσουχτερά και μη φυσικά εισιτήρια. Ξεκινάμε 50 ευρώ και καταλήγουν στα 12 για μαθητικό φοιτητικό. Αναλόγως φυσικά με το που κάθεσαι. Ναι. Έτσι, προφανώς, το 12 αναφέρεται σε μαθητικό φοιτητικό. Νομίζεις είναι το στεάκι, κοιτάξει. Και ε, στις 19 Μαρτίου και ώρα 9 το βράδυ, Μέγρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όλοι ξέρουν που είναι, φαντάζομαι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τον Alban Berg, που είναι κονσέρτο για και ορχήστρα και το δεύτερο μέρος είναι Franz Schubert, συμφωνία αριθμός 8, σε να για όσους τα γνωρίζουν. Ε, αυτό. Διευθύνεται η ορχήστρα από τον Sir Roger Norrington, για όσους είναι σχετικοί και τους ενδιαφέρει φυσικά. Προχωρώντας σε κάτι πιο light, στον χώρο της έγχλης, Νέο Yoruba People, είναι πολυεθνικό group και προσπαθεί να παντρέψει τους αφρικάνους ρυθμούς με σε όλα κούσματα και δάσκαλες μελωδίες, δημιουργώντας έναν αθλητικό το πρωτότυπο ήχο. Εμ, πρόσφατο group, σχηματίστηκε τώρα, τον Νοέμβρη του 2008, έτσι, <σχυ> με την πρωτοβουλία του συνθέτη και ημνημευτή δεν είμαι σίγουρος να το πω, αλλά ο Ντελέτζι Αντετάγιο που είναι Νιγηριανός, συγκέντρωσε πέντε μουσικούς από όλο τον κόσμο, Α, που είναι Έλληνες βασικά. Τρεις Έλληνες, Ανδρέα Θερμός, Βαγγέλης Στεφανόπουλος, Βασίλης Καλιστρίδης και ο Κουβανός Μάνουελ Όρτζα και ο Μεξικάνος Ζαβιέρι Ρίκο Επομένως ήταν οι έξι μουσικοί στην Αθήνα μαζεύτηκαν αυτοί. Μα βρέθηκαν όλοι και στην Αθήνα και ξεκίνησαν το πράγμα. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Πάντοτε ζήτη μου. Στην Έγλη, γεννή χαμάμ, 10 ευρώ είσοδος με ποτό. Αυτό είναι το... πίσω από το... Όχι, μηδύτερο. δεν έχει είσοδο, είναι 10 ευρώ το ποτό. Α, ναι, εντάξει, Λέβαια, δέκα 10 ευρώ, ευρώ και πέσει από ποτό. Έχει αυτό είναι το Έχει Στην ναι, Κάπλα έχει 10 α πούμε. Αυτό 10 ευρώ. ευρώ και είναι το ποτό, αυτό σου λέω. Ε, στις 19 Μαρτίου, ώρα δεν αναφέρεται, αλλά φαντάζομαι κατά τις 10, 10 και ε, λίγο, εκεί γίνονται αυτά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, είτε στο τηλέφωνο της Αίγυπτος που αναφέρεται στο opencalender.gr είτε με Google έτσι. Ναι. Ωραία, πριν περάσω στο τελικό που θέλω να πω, να πω και κάτι ακόμα το οποίο το βρήκε ο Άγγελος, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Ε, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι παραστάσεις του μπακαλόγα του με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είναι η μεταφορά του έργου της Κακομοίρας με τον Χατζιχρίστο. Παίζεται θεατρικά και συμπροταγωνιστούν ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Τάσος Κωστής πλαισιόνται από άπειρους ε, ηθοποιούς κατά τη γνώμη μου και πολύ καλούς όπως ε, βλέπω εδώ πολύ... τον Λέφα τον από γνωστούς, δηλαδή που ξέρω εγώ Θάλια Ματίκα ε, Θανάση Τσαλαμπάστ ε, και αρκετοί άλλοι ε, ε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό εκτός από τις τιμές θα προβληθεί στο Radio City ε, από 20 Μαρτίου και μετά, οι μέρες παραστασεων Τετάρτη έως Παρασκευή 9 και Τέταρτο, Σάββατο και Κυριακή 6 και Τέταρτο και 9 και Τέταρτο. Πιθανότατα, χωρίς να είμαστε σίγουροι, η Παράσταση των 6 και Τέταρτων είναι λαϊκή παράσταση, δηλαδή να έχει πιο μειω μειωμένο εισιτήριο. Πιθανότατα όμως. Τα εισιτήρια είναι 26 ευρώ, 25 και 18 αντίστοιχα. Το 18 νομίζω αφορά... Τετάρτη Παρασκευή. Τον τετάρτη την παρασκευή. Μπορείς ναι. και δεν ξέρω. Αυτό είναι το στεράκι τελευταίο, έχει φαντού ο να Θα σας πω την να δείξει τι και ρωτήσετε, γιατί εδώ πέρα τα μπέρτεψαν λίγο. Εγώ αν με να πάω πάντως. Θέλω πολύ να δείτε αυτή την παράσταση. Ε, και κλείνοντας, να πούμε λίγα λόγια για το συνέδριο στο οποίο θα παρευρεθούμε εγώ και ο Γιάννης από την ομάδα του Newscarf. Διαρκεί από την Τετάρτη 18 έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Προφανώς τώρα για κάποιον που θέλει να το παρακολουθήσει είναι λίγο αργά, αν και μπορεί. Θα πληρώσει αρκετά λεφτά και εντάξει. Για όσους είναι εκτός Αθήνας είναι και λίγο δύσκολο να μεταβούν φαντάζομαι, λόγω δουλειών κλπ. Εν πάση περιπτώσει το συνέδριο γενικά είναι το Website 2009. Έχει να κάνει με θέματα ίντερνετ όπως λέει και το Web, θέματα Web, γιατί θα με διεσφέσω πάλι όπως λέει και ο τίτλος και τρέχοντας το πρόγραμμα λίγο γρήγορα να σταθώ σε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι μπορεί να έχουν ενδιαφέρον τα lunch είναι ένα από αυτά και <laughs> τα <laughs> <the> coffee break α πούμε ε, Όχι, εντάξει, λοιπόν υπάρχει <laughs> ένα forum το οποίο αν στο οποίο μιλάει κυρίως πολιτική βέβαια Το πάλι το ο των έτσι Ναι, αλλά το θέμα... Εδώ πέρα υπάρχει οποίο μιλάει ο Κωνσταντίνος τι να μου τώρα ξέρω εγώ <laughs> Έτσι, <laughs> να, το μία εδώ μία. πέρα, ο Κωνσταντίνος Βίτα, ε, μιλάει τελικά, είναι, για, είναι Cultural Convergence and Digital Technology wow. να, Δηλαδή α, έχει να κάνει, ε, είναι ηλεκτρονική okay. okay. okay. μουσική κάνει γι' αυτό Αλλά εντάξει παιδί μου, ξέρω yeah, εγώ. εγώ, είναι ο Κωνσταντίνος Βίτα που είναι μουσικός και ο Μαρμαρινός ο οποίος είναι yeah, ο, ο ηθοποιός yeah. και θεατρικός διευθυντής ας πούμε okay. Και Ιόλγα Ποζέλη επίση. Okay. Λοιπόν, ας πούμε μερικός τίτλος που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κόσμο Είπαμε ότι υπάρχει ένα φόρουμ στο οποίο θα ακουστούν απόψεις από διάφορους διακεκριμένους πέρα από τους πολιτικούς είναι ο Tim Berners-Lee, ο δημιουργός του Web και ο Τζόζεφ uh, Σιφάκης, που είναι Έλληνας, έτσι, πολύ διακεκριμένος επιστήμονας από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λέμε δημιουργός του Web, τι ακριβώς είναι. Είναι αυτός που έφτιαξε το HDDP πρωτόκολλο, δηλαδή τον τρόπο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές δεδομένων στο Web. Έτσι. Και το έξω του, έτσι, απλά. Δεν πω κάτι άλλο. και ο Μετακύδη. Α, είναι ο Μετακύδη αυτό. Α, ο Μετακύδη. Ah, ο Μετακύδη. <laughs> <Ο laughs> <ο Μητακίδης. laughs> το ξέρει, δεν είναι. Ήταν πρόσφατα σε διδακτορικό φίλης. Στο... Α, όχι, συγνώμη, λάθο το είπα. Εκείνος ήταν άλλο. Άλλος. Λάθος, λάθος, λάθος. λάθος. Μπορεί να το διαγράψει αν μπορέσει. Το... <laughs> Τέλος <τέτοιο>. πάντων. <laughs> ε, λοιπόν, ε, άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι... Δεν στείλαμε κανένα περιπτώμα. <laughs> δεν στείλαμε, όχι. Ε, θέματα διδασκαλίας και μάθησης Εκεί τι διαλέγεις, ποιο πράγματι θες Σε αυτά που είναι είναι parallel session, δηλαδή γίνονται παράλληλα και διαλέγεις όπου θες να πας, ό,τι σε ενδιαφέρει Π.χ. Ε, οι επιλογές είναι σε ένα συγκεκριμένο session διδασκαλία και μάθηση ε, και σε αυτή τη διαστολή με yeah, yeah. εμπιστοσύνη και όχι εμπιστοσύνη στο web ε, Έχει παρακάτω ένα κομμάτι για επιχειρήσεις και νομική yeah, που χωρίζεται εδώ υπάρχει ένα session για διακυβέρνηση και νομικά ζητήματα στο ίντερνετ και πολίτες και Αυτό. η ζωή online, ας το πούμε έτσι. Mm. Παρακάτω ακόμη ένα session για πολιτική στο διαδίκτυο και κοινωνιοψυχολογία κοινωνιο -ψυχολογία στο διαδίκτυο και θέματα που δεν είναι... Που δεν Διασταυρώνονται, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι. Είναι και αυτό το πέρα που δεν το είπαμε. Ναι. Σου λέει και πόσα πέρασες σε κάθε σέσιο. Το workshop, αυτό ήθελα να πω, του, της κατανόησης της, του αντίκτυπου που έχει το web στην α, επικοινωνία μεταξύ α, scholars είναι οι ακαδημαϊκοί. Έτσι, γενικά έχει δηλαδή θέματα, Ελφερή. παρακάτω βλέπουμε ένα ανοιχτότητα σε σχέση με το κατά πόσο μπορείς να έχεις έλεγχο στο web, okay, τάξ, έρευνα και tags, έχει διάφορα πράγματα, okay, φυσικά θα, θα... Mm -hmm. κρατήσουμε αρκετά συμβιώσεις με τον Γιάννη και όσο mm -hmm. σου κάποιο άρθρο ή mm -hmm. το πούμε στο άλλο podcast αναλυτικά, ίσως κάνουν και ένα ειδικό podcast, το οτιδήποτε προκύψει. Τάξη. Mm -hmm. Όσοι με έχουνε... έχουν στο Twitter να ξέρουν ότι θα έχω... Εγάψω, και γράψω τόσ... Μεγάλη... <laughs> <σπάς> ναι, επειδή μόνο ξέρω ναι. άμα με βλέπεις το Twitter, μπορεί ναι. να ξέρει περιμένει θα έχω την στο θέμα όπως και όλοι οι άλλοι. Ναι, όπως και όλοι οι άλλοι φυσικά. Οκ. Θα ξέρετε κι εγώ άλλο κινητός. το κινητό, αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο, έχεις το Ναι. Θα πιο... το, μέλλον... ναι, <σπάς> το Ναι, εντάξει. Αλλά αν είναι μόνο για το θα το πάρω το Εντάξει. Αυτά, κάτι που και αν δεν πάνε την άλλη μας να πούμε γιατί είναι έτσι Εντάξει να πηγαίνει. Μπορείς δεν μπορώ να έτσι. Αυτό. Οκ. Ας πει κάτι το στο podcast, ε, να πούμε ότι το outro να πούμε ότι εδώ ο Ποστόλης με κατηγορεί κουνάω το, την ηχογραφική την πηγή ηχογράφηση και αλλάζει Κοίταξε σε, σε κατηγορώ διότι ναι. στην προηγούμενη φάση πας να πατήσεις το για να σταματήσεις ηχογράφηση σου λέει δεν προσταματίσω την ηχογράφηση γιατί πραγματοποιείται. Το οποίο δεν το βγάζει κάθε μέρα μέσα σε ένα μήνυμα. Αφήστε, τώρα, τα τώρα πατάω... να αρχίσει η ηχογράφηση, πάζα να μετακινήσει, σταματά η ηχογράφηση. Και παίζει τραγούδια. Και, και παίζει τραγούδι. τραγούδια, μπράβο. Δηλαδή δε, δε, δεν το έχει. Πρέπει να το κούνησε. Λοιπόν και με αυτέ τις συνθήκες θα προσπαθήσω να κάνω το άθρο. δεν ξέρω το θα και αν καταφέρω. Ναι. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Πρέπει να βγει και μεγάλο, δεν ξέρω, θα δούμε. Το podcast. Είναι μεγάλο το podcast. Και να πούμε ότι έφτασε το τέλος του Και για τελείωμα έχουμε, όχι την πετρούλα Έχουμε ένα ακόμα θεματάκι που θέλαμε να θίξουμε Είναι μεταθέμα Η, η, η εισαγωγή της εισαγωγής Που είχαμε κάνει στην, η μεταεισαγωγή δηλαδή. στην αρχή Η μετα εισαγωγή δηλαδή Έχει γίνει με ένα πολύ ωραίο Και αστείο εργαλείο ναι, Εργαλείο, ναι, σωστά Ένα site το οποίο λέγεται akapela.tv στο οποίο υπάρχουν διάφορα flashs, flashs, να τα πω, πώς να τα πω. Flashs, ε, εγώ δεν εφαίς, ναι, δούμε, τρόποιο, Με ναι. διασκεδαστικές καρικατούρες, στα οποία μπορείς να γράψει κείμενο σε διάφορες γλώσσες ναι. και <σθέβαια> αυτές να το προφέρουν, να το, το, το εκφωνήσουν. στο εμάς μπορείτε να βρείτε 4-5 διαφορετικές. Είναι όλες από το ίδιο σχέδιο. Ή διαφωνείτε να την κάνει την... Έχει πολλές βέέλτιες. Απλά χρησιμοποιήσαμε 5-4 σχολές πους είδατε. Να πούμε απλά σαν έξτρα μόνο ότι για να πετύχει η προφορά και η έκφραση καλά είναι να χρησιμοποιεί κανείς σωστά σημεία στήξης και να τονίζει. Ειδικά στα ελληνικά να τονίζει γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τονίσει ο άλλος αυτό που διαβάζει. αcapella.tv Την άλλη φορά τι θα πούμε Χρήστο. Την άλλη θα πούμε για τη ΔΕΗ. Θα πούμε τη ΔΕΗ και μια νέα πατέντα που... Υπάρχει ενδεχόμενο ακούγεται ότι θα γύρει να εφαρμόσει. Ναι, ναι, ναι. Και ενδεχόμενο να έχουμε θρησκευτικό intro. Γιατί <laughs> Α, γιατί εντάξει. Όχι. είναι όχι, στο μέλλον θα δούμε θρησκευτικό intro. Και θα πούμε γιατί έχουμε ναι. κάτι ναι. άλλο. Το, Το επόμενο είναι, είναι... Το επόμενο 31 Μαρτίου. Και το μέθημα είναι η Μεγάλη Δευτέρα. Είναι η Μεγάλη Δευτέρα. και να υποσχεθούμε ότι υπάρχει μια μικρή περίπτωση να έχουμε και ναι, συμμετοχή, συμμετοχή στο The ε, Strand. Να, να υποσχεθείς ότι υπάρχει μια μικρή περίπτωση... Μπορεί συμμετοχή. να υπάρχει... Ναι, να υπάρχει... Ναι, λοιπόν, να υπάρχει περίπτωση. περίπτωση να υπάρχει μία ή περισσότερες συμμετοχές. Εντάξει. Okay. Από μία ή περισσότερες. <laughs> και περισσότεροι. Αλλά το ε. βάζουμε το φίλο ανοιχτό για κάθε... Υπάρχουν δύο-τρία άτομα που έχουμε πει κατά κύριος ότι μπορούμε να φέρουμε και δεν έχει κάτι ακόμα. Όπως μας πούνε ότι δέχονται θα είναι. Εντάξει. Αυτό. Μπορεί να έχουμε και τον Τι Μπέρνες Λι. Δεν το βγαίνει. <λέμε. laughs> <Team. Τι. laughs> τον <"Team Annesley". laughs> Τι Μπέρνες έχει ακούσει το τραγούδι του τι, τι. Πάμε μια συνέχεια ρώτησε <laughs> <laughs> το ε... <laughs> ραντεβού. Δεν νομίζω να προλάβω, ούτε να... παιδί α... μου. Α... Α, αν το πω για, θα είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Κοίταξε, μέρες. Αν δω ότι είναι Ε, ή Όχι, δεν την πρώτη, νομίζω. Καλά. Την οκ. πρώτη μόνο μιλάει αλλά.. Μετά με το κινητό του βγάλει ένα βίντεο, 2 λεπτά πει να βουναγει, αλλά θα μπορούσε να βάλω φωτογραφία μαζί με το Kindle. Αυτό πράξω, είναι φυγάλω. Φυγάλω, πρέπει να πα με μια καλή μπλουσία. Μπορεί να σα προσεγίσει αυτό μα μια περίπου λόγω να υπογράψει πάω σε φωτογραφική με το τέτοιο. Πάσω σε φωτογραφία σε κίνητο με τη γραφία. Δεν έχω βρει πώς γίνεται αυτό να το κρατήσω σαν εικόνα ακόμα, αλλά αλλογικά να γίνεται. Δεν ξέρω να έχει εφαρμογή που να μπορέσει να προτευτεί. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το podcast. Άγγελε, το τελειώσω πώς και να γίνει. Και Τα μέχρι πρέπει και να τελειώσουμε τη φορά... Και μέχρι να μπορέσουμε... Δηλαδή, συμμετοχές ή όχι... Ναι, με ποιοι είμαστε. Αν τον Χρήστο, ναι. τον Άγγελο και τον ναι. Αποστολή. Το Γεια, Γεια σας. σας.